Κεφάλο Εpsilon σελίδα 386. Στήχι ένας 16 η θεραπεία του παραλύτου της βίθες δ. Μετα τα αυτά ήτο η εορτή των Ιουδαίων, πιθανότατα η εορτή των πουριμ που συνέπιπτεν ένα περίπου μήνα προ του Πάσχα. Και κατά την εορτή αυτήν ανέβη ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. 2 Υπάρχει δέη στα Ιεροσόλυμα πλησίων τη προβατική πύλη του τείχους τη πόλεως κάποια λίμνη, στην οποία εκολυμβούσαν και η οποία είχε ενό πρόσθετο όνομα στην εβραϊκή γλώσσα Βυθεσδά. Είχε δε τριγύρω τη η κολυμβίθρα αυτή πέντε θολωτά υπόστεγα. 3. Ει αυτά τα θολωτά υπόστεγα βρίσκονται ξαπλωμένοι πλήθο πολύ αρρώστων, τυφλών, κούτσων, ανθρώπων με κάποιο μέλος πιασμένων και ανέσθητων ή και όλοι αυτοί επερίμεναν να κινηθεί το νερό τη κολυμβήθρας. 4. Επερίμεναν δε την κίνηση του νερού, διότι άγγελο κατέβαινε από καιρού ει καιρόνι στην κολυμβίθρα και τάρασε το νερό. Εκείνο λοιπόν που θα έμβαινε πρώτο ει αυτήν μετά την ταραχή του νερού, έγινε το υγιή, από οποιονδήποτε νόσημα κι αν κατήχετο. 5. Υπήρχε δε εκεί μεταξύ του πλήθους των ασθενών και κάποιο άνθρωπος που ήταν άρρωστο επί τριάκοντα και οκτώ χρόνια. 6. Αυτόν τον ασθενή όταν τον είδε ο Ιησούς να είναι ξαπλωμένο κάτω και με το θείο βλέμμα του διέκρινε ότι από πολύ καιρό είχε την ασθένειά του, είπε προς αυτόν. «Θέλεις να γίνει υγιής». Δια τη ερωτήσεως δεν ταύτησε ο Κύριος έδευε να αφορμίνεις τον παραλυτικό να ζητήσει την βοήθειά του. 7. Πράγματι δε ο απεκρίθη σε αυτόν. Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με ρίψει στην κολυμβήθραν αμέσως όταν ταραχθεί το νερό. Ενώ δε προσπαθώ να έλθω εγώ, προλαμβάνει άλλος και καταβαίνει αυτός πρωτήτερα από εμέ. 8. Λέγεις αυτόν ο Ιησούς. Σήκω επάνω. Πάρε το κρεβάτι σου στον ώμο σου και περιπάτη. 9. Και αμέσω έγινε υγιή ο άνθρωπο και πήρε το κρεβάτι του και περιπάτη ελεύθερα. Ήταν όμω Σάββατον κατεκίνη την ημέρα. 10. Ως εκ τούτου λοιπόν έλεγαν οι πρόκριτοι οι ουδέοι στων ιατρευμένων: Σήμερα είναι Σάβατον, Δεν σου επιτρέπεται να σηκώσει και να μεταφέρει το κρεβάτι. 11. Απεκρίθησε αυτούς. αυτού. Εκείνο που με έκαμεν υγιή δια και θεία δυνάμεω, αυτό μου είπε: «Πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτει». 12. Κατόπιν λοιπόν της απαντήσεως αυτής τον ερώτησαν εκείνη Ποιο είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίο σου είπε «Πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτι, 13. Ο θεραπευτής όμως παράλυτος δεν ήξερε ποιο είναι διότι ο Ιησούς απεμακρύνθηκε και ξεφανίστη. το δε εύκολο να εξαφανιστεί διότι υπήρχε πολλής λαός των τόπον που έγινε το θαύμα. 14. Ύστερα από κάμπο των καιρών ήβραν αυτόν ο Ιησούς στο Ιερόν και του είπεν «Ιδού τώρα, έχεις γίνει υγιής. Πρόσεξε λοιπόν να μην αμαρτάνεις πλέον, για να μην σου συμβεί τίποτε χειρότερον από την ασθένεια που είχε και η οποία σου συνέβη εξἁμαρτιών αμαρτιών σου. Πρόσεξε μήπως και στη συμφορά του σώματος χειροτέραν εμπέσει. συχνώνω την ψυχή σου μετά το Έφυγε τότε ο άνθρωπος από το Ιερόν και αφού συνήνδησε τους Ιουδαίους, ανήκει σε αυτού ότι αυτός που με έκαμεν η γη είναι ο Ιησούς. 16. Και δι' αυτό οι Ιουδαίοι κατεδίωκον τον Ιησούν και ζήτουν να τον φωνεύσουν, διότι έκανε τα σε αυτάς κατά την ημέρα του Σαββάτου.